όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Ξεκινώντας στην προηγουμένη εκπομπή, την δεύτερη φάση του κύκλου περισάτηρας και μιλώντας αυτή τη φορά για τη λόγια σάτιρα. Υπενθύμησα και τη βασική στρατηγική όλων των περισάτηρα εκπομπών. Την πρόθεση δηλαδή να παρακολουθήσουμε τη σάτυρα στη σύναψή τη με το διαφωτισμό. Πριν λοιπόν περάσω στην προδρομική μορφή του διαφωτιστή μαζί και σατηριστή, δηλαδή στον ξενοφάνη τον κολοφόνιο, πρέπει πρώτον να επεξηγήσω τον πυρήνα τη έννοια διαφωτισμός και δεύτερον να διασαφηνίσω ένα παράδοξο το οποίο αποτυπώθηκε στην προηγούμενη εκπομπή. Καταρχάς, λοιπόν, οποτεδήποτε κι αν μιλάμε για διαφωτισμό, κινούμαστε σε δύο επίπεδα ταυτοχρόνως. Εννοούμε ένα ιστορικά καθορισμένο φαινόμενο, το οποίο πρωτίστως αφορά στον 18ο αιώνα, τον αιώνα των φώτων. Παραλήλως, όμως, εννοούμε και τον πυρήνα αυτού του φαινομένου, ο οποίο διαχέεται ανεξαρτήτως εποχής, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για διαφωτισμό είτε όσον αφορά την μίλητο ή τη συκελία του έκτου προχριστών αιώνα είτε όσον αφορά σημερινά εγχειρήματα Στη σύναψη των δύο αυτών επιπέδων βρίσκεται ένα μικρό κειμενάκι του Καντ, που είναι ο εντελέστερος ορισμός, ο οποίο έχει δοθεί στον ιστορικό και διαχρονικό ταυτοχρόνος διαφωτισμό γιατί κωδικοποιεί το βασικό στοιχείο του. Έτσι λοιπόν για να μην μιλάμε στον αέρα ας ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από αυτό το κλασικό πια κείμενο του Κάντ. Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητά του για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Ανοριμότητα είναι η αδυναμία να μεταχειρίζεσαι το νου σου χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την ανοριμότητα όταν η αιτία της βρίσκεται όχι στην ανεπάρκεια του νου αλλά στην έλλειψη αποφασιστικότητας και θάρρους να τον μεταχειριζόμαστε χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Τόλμα να μάθει: Έχε θάρρο να μεταχειρίζεσαι το δικό σου νου Τούτο είναι το έμβλημα του διαφωτισμού. Οκνηρία και διλία είναι οι αιτίε που ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων αν και η φύση από καιρό τους έχει ελευθερώσει από ξένη καθοδήγηση ευχαρίστως μένουν όλη τη ζωή τους ανώρημοι και που γίνεται εύκολο σε άλλους να τους επιβληθούν ως κηδαιμόνας. Είναι τόσο βολικό να είναι κανείς ανώριμος. Έχω ένα βιβλίο που έχει νου για μένα Έναν πνευματικό που έχει συνείδηση για μένα. Έναν γιατρό που κρίνει τη δίαιτα για μένα. Και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κουραστώ εγώ ο ίδιος. Δεν είναι ανάγκη να σκέπτομαι όταν μπορώ απλώς να πληρώνω. Άλλοι θα αναλάβουν αυτή τη στενόχωρη δουλειά για μένα. Για να θεωρεί το μέγιστο μέρος των ανθρώπων, το βήμα προς την οριμότητα, όχι μόνο δύσκολο, καθώς είναι αλλά και πολύ επικίνδυνο, για τούτο φροντίζουν ήδη εκείνοι οι οικιδεμόνες που έχουν αναλάβει με τόση καλοσύνη την εποπτεία του. Αφού πρώτα έκαναν κουτά τα σπιτικά ζώα τους και έλαβαν με άκρα προσοχή τα μέτρα τους, ώστε αυτά τα ήσυχα πλάσματα να μην επιτρέπουν στον εαυτό τους το τόλμημα να κάνουν βήμα έξω από την κούνια, όπου αυτοί τα έχουν κλεισμένα, τους δείχνουν έπειτα τον κίνδυνο που τα απειλεί άμα προσπαθήσουν να βαδίσουν μόνα τους. Όμως ο κίνδυνος αυτός δεν είναι καθόλου τόσο μεγάλος, επειδή θα μπορούσαν, με μερικά πεσήματα στην αρχή, να μάθουν επιτέλους να περπατούν. Αλλά ένα παράδειγμα του είδους τούτου φέρνει τη δειλία και συνήθως τρομάζει τους ανθρώπους, έτσι ώστε παρετούνται από κάθε άλλη απόπειρα στο μέλλον. Για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, είναι λοιπόν δύσκολο να βγει με δική του προσπάθεια από την ανοριμότητα που του έχει ήδη γίνει φύση. Την έχει μάλιστα και αγαπήσει και πραγματικά είναι στην αρχή ανίκανος να μεταχειριστεί το δικό του νου γιατί ποτέ δεν τον άφησα να το δοκιμάσει αυτό. Δόγματα και φόρμουλες, αυτά τα μηχανικά εργαλεία μιας έλογης χρήσης ή μάλλον κατάχρησης των φυσικών του χαρισμάτων είναι αλυσίδε μιας διαρκώς παρατηνόμενη ανοριμότητας. Εκείνος που θα τις πετούσε από πάνω του, πάλι μόνο ένα αβέβαιο πίδημα θα μπορούσε να κάνει απάνω από το πιο στενό χαντάκι, γιατί δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοια ελεύθερη κίνηση. Για τούτο, λίγοι μόνο υπάρχουν που με το δικό τους δούλεμα του πνεύματός τους κατάφεραν να βγουν από την ανοριμότητα και μόλον τούτο να έχουν σίγουρο περπάτημα μόνο του όμως ένα κοινό να διαφωτίσει τον εαυτό του είναι μάλλον δυνατό είναι μάλιστα σχεδόν αναπόφευκτο άμα μόνο του αφήσει κανείς ελευθερία γιατί πάντα θα βρεθούν εκεί μερικοί με ανεξαρτησία στη σκέψη ακόμα και ανάμεσα σε εκείνους που έχουν επιβληθεί ως κηδεμόνες του μεγάλου σωρού οι οποίοι αφού οι ίδιοι έχουν αποτινάξει το ζυγό της ανοριμότητας θα απλώσουν γύρω τους το πνεύμα μιας έλογης εκτίμησης της προσωπικής αξίας και της αποστολής που έχει κάθε άνθρωπος μόνος του να σκέπτεται. Αξίζει εδώ να σημειωθεί τούτο. Ότι το κοινό που προτίτερα είχε από κοίνους οδηγηθεί σε αυτή τη δουλεία τους αναγκάζει έπειτα να μείνουν στο ζυγό και οι ίδιοι άμα έχει ξεσηκωθεί για τούτο από μερικούς κηδεμόνες του που οι ίδιοι είναι ανίκανοι να δεχθούν κάθε διαφωτισμό. Τόσο επιζήμιο είναι να φυτεύει κανείς προλήψεις γιατί αυτές στο τέλος κάνουν κακό σε σ'αυτούς που υπήρξαν οι δράστες ή η οι προδρομη Μόνο αργά λοιπόν μπορεί ένα κοινό να φτάσει στο διαφωτισμό. Με μιαν επανάσταση ίσως καταραίει βέβαια ο προσωπικός δεσποτισμός και καταργείται η καταπίεση από ανθρώπους άπλιστους για κέρδη και για εξουσία. Αλλά ποτέ δεν γίνεται αληθινή αναμόρφωση του τρόπου της σκέψης. Νέες προλήψεις, εξίσου όπως και οι παλιές, χρησιμοποιούνται για σκηνή που οδηγεί τον αστόχαστο μεγάλο σωρό των ανθρώπων. Για τούτο τον διαφωτισμό, τίποτα άλλο δεν απαιτείται λοιπόν παρά ελευθερία και μάλιστα η πιο άβλαβη από οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί ελευθερία. Δηλαδή, η ελευθερία να κάνει κανείς δημόσια χρήση του λόγου του στο κάθε τι όμως. Ακούω από παντού να φωνάζουν. Μη συλλογίζεστε. Ο αξιωματικός λέει μη συλλογίζαστε, μόνο να γυμνάζεστε. Ο οικονομικός σύμβουλος μη συλλογίζεστε. μόνο να πληρώνετε. Ο πνευματικός μη συλλογίζεστε. μόνο να πιστεύετε. Εδώ υπάρχει παντού περιορισμός της ελευθερίας. Ποιος περιορισμός όμως είναι εμπόδιο για το διαφωτισμό? Απαντώ. Η δημόσια χρήση του λόγου μας πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερη και αυτή μονάχα μπορεί να φέρει διαφωτισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Με δεδομένο αυτό το κλασικό κείμενο που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία είναι ήδη προφανής η σύνδεση του διαφωτισμού, με τη σάτυρα. Ορατή όμως, μέσα αυτή την προφάνεια, είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου, ενώ θεωρώ κρίσιμο να το αποκαλύψουμε ολόκληρο. Γι' αυτό και κατέφυγα, επαναλαμβάνω, στην προηγούμενη εκπομπή, σε ένα παράδοξο. Εισήγαγα το θέμα με ένα είδος μίμου, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένα κλασικό επίση κείμενο, μεταποιημένο σε μίμου για δύο φωνές ήταν το τέλος από τον πρόλογο που έγραψε κατόπιν εορτής ο Νίτσε για την εφρόσινη επιστήμη του. Και το παράδοξο βέβαια είναι καθε αυτήν η εμφάνιση του Νίτσε σε συμφραζόμενο διαφωτισμό. Κι όμως, μόνο αν κατανοήσουμε αυτό το παράδοξο, το παγόβουνο θα αποκαλυφθεί ολόκληρο. Πριν το κατανοήσουμε όμως, θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε με τον πιο χοντρό μαρκαδόρο. <ΣΛΣ> Είμαστε στα στερνά του έλογου βίου του Νίτσε, στο περίφημο εξαήμερο 3 με 9 Ιανουαρίου 1889. Ο Νίτσε τότε, έχοντας μόλις ολοκληρώσει το λαμπρό κατά την άποψή μου και ταυτοχρόνως ακραία παραλυρηματικό είδε ο άνθρωπος, εκεχόμο, αρχίζει να στέλνει επιστολές και ο Γιάκοπ Μπουρκχαρτ ειδοποιεί το φίλο του Νίτσε, Όβερμπεκ, όταν λαμβάνει κι αυτός μία επιστολή η οποία έλεγε τα εξής «Κατά θα προτιμούσα να ήμουν καθηγητή στη Βασιλεία παρά Θεός αλλά δεν τόλμησα να σπρώξω αρκετά μακριά τον προσωπικό εγωισμό μου ώστε να εγκαταλείψω τη δημιουργία του κόσμου». Βλέπετε, πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίε. Αυτό που είναι δυσάρεστο, αυτό που ενοχλεί τη μετριοπάθειά μου είναι ότι κατά βάθο κάθε όνομα τη ιστορίας είμαι εγώ. Είμαι ο Λεσέφ. «Είμαι ο Πράντο», «Είμαι ο Σαμπίζ», εννοεί δύο δολοφόνους, με τους οποίους ασχολούνται τότε οι εφημερίδες της Γαλλίας. Θάφτηκα δύο φορές σε αυτό το φθινοπώρο. Άλλος φίλος του Νίτσε λαμβάνει άλλη επιστολή εντωμεταξύ. «Φίλε Γεώργιε, από τότε που με ανακάλυψες δεν είναι να απορίας που βρίσκω τον εαυτό μου. Αυτό που είναι δύσκολο τώρα είναι να χάσω τον εαυτό μου». Υπογραφή «Ο Η Βάγνερ, λαμβάνει. Μία πολύ σύντομη επιστολή Αριάδνη σε αγαπώ Διόνυσος Η κατάληξη αυτής της ροής επιστολών Είναι στο έπακρο μυθολογημένη Ο Νίτσε βγαίνοντας από το σπίτι Βλέπει έναν αμαξά Που χτυπάει το άλογο του Αγανακτισμένος Ρίχνεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στο άλογο Το αγκαλιάζει με τα μπράτσα του Του φυλάει τα ρουθούνια του Και ορίαται να μην το αγγίξουν Κατόπιν καταραίει στο πεζοδρόμιο ο Όβερμπεκ παρεμβαίνει για να μην τον κλείσουν σε άσυλο. Ξαφνικά ο Νίτσε αρχίζει να παγγέλλει ένα παλιό δικό του ποίημα. Με λαψή νύχτα και στεκόμουν, δεν πάει πολύ καιρός επάνω σε ένα γεφύρι. Μακριά κάπου τραγουδούσαν. Χρυσές σταγόνες πάνω από τη ριγιλή επιφάνεια του νερού αναπηδούσαν και χάνονταν. Γόνδολε, φώτα... Μουσική, έπλεαν μεθυσμένα με στο Ένχορδο έγχορδο όργανο η ψυχή μου από αόρατα δάχτυλα κρουσμένη κρυφά τραγουδιόταν ένα τραγούδι γόνδολας ρηγώντα από ποικίλη ευδαιμονία την άκουσε αράγε κανένας από εκεί και πέρα ο Νίτσε δεν θα βγάλει λέξη μόνο διηγεί το Όβερμπεκ από καιρό σε καιρό κάρφωνε πάνω με ένα βλέμμα ραγισμένο ανάμεικτο με εχθρότητα. Διατηρώ την εντύπωση ενός ευγενικού ζώου θανάσιμο, πληγωμένου που αποσύρθηκε σε μια γωνιά του καταφυγίου του για να πεθάνει. Με είχε αναγνωρίσει, ήταν ακόμα ικανός να μιλά, δεν μπόρεσα να το καταλάβω και απόφυγα να ρωτήσω τη μητέρα του. Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε σημείο πιο απόμακρο από τον πυρήνα του διαφωτισμού όπως ήδη τον καθορίσαμε. Από την έκτακτη διάβγεια την σαφήνεια τη σπονδεί στο έλογο. Κι όμως... Στοιχεία <Στισίλει> για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.